Επιτέλους, μπαλουρδοχιονάτη Εγώ, ε... ναι Τι κάνεις Καλά, τι θες Καλά, λοιπόν Για τηλεόραση θα, θα να κάνεις τίποτα Βλέπω ακόμα τις παλιές εκπομπές Δεν στις παλιές, είναι πολλές Ε, εντάξει Για καινούριες, βλέπουμε Βρε, τέλειωσε τις παλιές και βλέπουμε Βλέπετε Του πόσο είσαι Του πόσο Ναι Είμαι παλιό μοντέλο Είμαι για service τώρα 51, είσαι μεγαλύτερο ή μικρότερος Είμαι Ως. για service σου, λέω Έλα, Απόστολε, Έλα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν πήρε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δεν τι θες ρε παιδάκι μου. Ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Εγώ έχω ράψει κιλότα. Α, εντάξει. Γιατί μα έλεγε και ο Μαϊμαράκη, αλλά δεν ξέρω αν είχε προετοιμαστεί από τότε. Μα έλεγε ότι πρέπει να πάμε στην πρώτη γραμμή. Ότι εμεί θα υπερασπιστούμε τι αρχέ μα, τις αξίες μα, το δυτικό τρόπο ζωή και είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ και να μπούμε. Πρώτη, στη πρώτη γραμμή της μάχης. Ε, πρώτη, δεύτερη, τώρα εντάξει, πρώτη δεν βλέπεις και καλά. Είναι σαν Α... τα πουζούκια. μετά την τρίτη, τέταρτη σειρά βλέπεις καλά. Τι να δεν πα πρώτη γραμμή. Α... Α με λίγο πιο πίσω να δεις καλύτερα τι θα δω την κάλτσα του Α, εχθρού. Α, μάλιστα. <συσχε> εντάξει, να πάω πιο πίσω τότε, θα, θα ακούσω αυτό που είπε. Πέρα από στο μου. Έλα ρε. Τι γίνεται. Ε? Τι θε, ρε. Τι να θέλω, ρε. Αποστολέγετε τη ανομαλία. Γι' αυτό δεν έχω να σου πω τίποτα από όλα αυτά που γίνονται. Βρίσκουν κόκαλα νεκρών κομμουνιστών που του είχαν πετάξει εκεί. Αλλάζουν τα τέπει. Όλη αυτή η κατηγορία τη συγκάλυψη. Γι' αυτό σα είπα. Έρχεται τώρα το ποτάμι τη αλήθεια. Και αυτή σιγά σιγά θα αποδειχθεί ότι ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Το άλλο με το, το, το, το ξέρετε. Μη 3. Καμένη μπαταρία, το γνωστό. Έλα, ρε, για πε. Ναι, εγώ φίλε αγαπημένε, δεν νιώθω καθόλου ασφαλή γιατί ρωτήθηκα από τον Ρομέρ. Αισθάνεσαι ασφαλή. Δεν μπαίνω σε τρένο ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν μπαίνω στο μετρό Θεσσαλονίκη. Ούτε στο, στο μετρό. Οκτέλητο. Τι να πάει στο μετρό. Το πολύ να σκάβει κατά τούνελ για να βγει στην επιφάνεια, αλλά τι άλλο. Ναι, μου αρκεί αυτό. Σε λεωφορείο, οκτέλη το σκέφτομαι. Σε αεροπλάνο επίση σε πλοίο το ίδιο. Αμετακίνητη σε βλέπω. Κι εγώ με βλέπω. Στη θέση σου και γενικότερα. <Συλίου> από τολίς; Ναι. Από την Ελοφρενία Ναι, ναι, από εκεί Από πατέρα Από πατέρα και από μάνα Μπράβο Ναποστολή να Είμαι νέος να κρατήσεις Χαρητήρα πραγματικά για αυτό που κάνετε Είναι ένας φάρος Μέσα σε όλη την βρομιά Που ζούμε Ήθελα να πω Δύο πραγματάκια Το πρώτο είναι Ότι κρατήστε Ψηλά Το θέμα των τεμπών Να ξέρουν Οι Ενείς, ότι είμαστε μαζί του πάντα. Όταν ξυπνάμε, όταν γυρίζουμε τη δουλειά, όταν βλέπουμε τα παιδιά μα. Δεν είμαστε μόνο μαζί του στι πορείες Και ένα δεύτερο, επειδή έχει ακόμα χρόνο. Καταλαβαίνει τώρα ότι θα αρχίσει να παγιατεύει το θέμα, θα το ρίξουν όλοι στο κοιντάξι. Τι δεν παγιατεύει παιδί μου, είμαστε δύο-τρει δύο, χρόνια μετά και είναι πιο φρέσκο από όταν έγινε. Ναι, μην νομίζει. Χρόνο... Έτσι θα πάει μέχρι τι εκλογέ. Μην αγχώνεσαι. έχουν τον τρόπο του αυτοί, θα τον ευρύνε τον τρόπο. Από τα τέμπι θα τον βρούνε, όχι τον τρόπο θα βρούνε. Μακάρι να το βρούνε από τα τέμπι.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 Γεια σα. Θα μπορούσαμε να με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιο. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω μια πορεία αργά μου. Το κοίταλα τη βοήθεια σα. Βοήθειά μου, ναι. Πείτε μου. Εγώ είμαι οδευτικό άνθρωπο. είναι πολύ προοδευτικό. Πυροσβεστικό. Προοδευτικό, θα καταλαβαίνετε. Α, oh, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, και έχω μια πορεία αργά μου. Το τι να ψηφίσω. Να ψηφίσω Βελόπουλο Λατινοπούλου. Έλληνα για το για την πατρίδα, με συγχωρείτε. Η χρυσή αυγούγκη. Το νίκη λοιπόν. δεν περνάει το μυαλό σου, γιατί όχι νίκη. Πού είναι και τι τέχνε και του πολιτισμού. Γιατί δεν είναι προοδευτική, προοδευτικό άνθρωπο. Και δεν καίει στην πειρά αυτού που κάναν τέτοια βλασφημία. Αν θέλετε του άλλου προοδευτικού που πουλάνε επιστολέ του ίσου και που σκοτώνουν και κανένα στα καλά καθούμενα, σωστό. Α, σίγουρα είναι πρόοδο. Ναι. Οι Έλληνε γουτουπού είναι μια καλή λύση. Γουτουπού καβάλα. εγώ νομίζω για τον Μπίτσο. Α, τι για καβάλα είναι. Τι δει. Όχι, είναι γουτουπού, καβάλα. Α, σωστό, σωστό. Τώρα το πιάσω, βέβαια. Δεν βέβαια. πειράζει, ναι. Έχετε δίκιο τελ... Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Έχω πάντα δίκιο. Γεια σα. Κύριε, ται, επειδή oh, πώς... Παρακαλώ, κύριε Βυζδέκη, τι γίνεται. Α, είμαι... ah, oh, <σκεκρινί> <ό, σκεκρινί> όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι, Μαρκόνι, έλα, Μαρκόνι. Ακούω... Μπερδεύτηκα <σκεκρινί> γιατί είστε όλοι με την άσπρη τη ρόμπα. Καμιά φορά ξεχνιέμαι. Επειδή ακούω ότι κάποιοι άνθρωποι λέει να μου δίνετε χρόνο παραπάνω για να ah, μην. Ας... ναι, ναι, τι θε, ποσοστά. Δεν παίρνουνε στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ τώρα πώ, βάλτε τα όπω μπορείτε. Εγώ σα είπα να κάνω με ένα βίντεο τέτα τέτα. Εσύ και ο Ταρίφα βίντεο, να έρθει καλεσμένο, μια χαλατριά τώρα με τον ομά μου στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που σα παίρνουν προφανώ. Πολύ καρπο εγώ θα τα πω. Πε τα εσύ, εσύ κάνε τη διαφημισή σου. Πε το παπάκι, υπάρχουν και στο YouTube Πολ Σαντορίν. Αλλά ναι. οι άνθρωποι αυτοί που ζητάνε να μου δίνει παραπάνω χρόνο, μόνο με το ραδιόφωνο πάνε. Οπότε βρε τα όλα τα δικά μου. Θα, τα βρω, τα βρω, θα και βρω και το χρόνο εσύ, να εσύ, σου ναι, δώσω ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι, όλα ναι. καλά. Ναι, γιατί δεν προλαβαίνω και εγώ, δεν έχω χρόνο. Ξέρω Μωρέη, είσαι πολύ άσχολο. Στο χρόνο ψέκα. Ναι, βλέπουν τα ρολόγια αυτά. Είδε του που είχαν εγκλωβιστεί και γυρίσανε. Βλέπω την γύρω αλλά το σώμα πάει αργά. είναι Το ανθρώπινο σώμα πάει αργά και τα βλέπει Δεν Έτσι. μου λε τα σημαντικά. Του αστροναύτε που εγκλωβιστήκαν και επιστρέψαν, του είδε. Όχι, δεν είναι αυτά τόσο σημαντικά. Α, λοιπόν, Α που δεν είναι. Να είχαν, τα ήταν διότι τα ούφα από κοντά όμω. Δεν είχε περίεργη και εσύ. Με UFO, sometimes. Σαν θα πει μερικέ φορέ. Α, ευχαριστώ για τη μετάφραση. Τρει φορέ στην Τουρκία, δύο στην Κωνσταντινούπολη. Πόλη περιοχή, ένα στον Καζιντήπ. κάτω ένα αεροδρόμιο που είναι κοντά στην Ατάλια. Ναι, ναι, πολύ το μακριά, ναι, το, το έχω ακούσει. Δίκαν. Οι Τούρκοι το κλείσαν 12 ώρε. Γιατί το. Ναι, υποβρύχιο δρόμο είναι τώρα σιγά. Επειδή έχουν βαρύτητα, η συχνότητα με κάνει και Οι Τούρκοι έχουν βαρύτητα. βάθμιση Δεν μπορώ να συνοηθώ πάλι. Τώρα το χάσαμε, τώρα μέχασε. Και ο Συρίγο που θα ήθελε που ταιριάζεται, σε χάνει σε αυτά. Και αντιστέκομαι, σημαίνει ότι απαιτεί θυσίε. Είμαστε ω κοινωνία έτοιμη να τι κάνουμε. Πέστο! Βάλτε τα όλα μαζί γιατί όλα... Θα τα βάλω όλα, θα τα βάλω, θα τα κάψω όλα κάφτε τα, βάλτε φωτιά και κάφτε τα, γεια! Βάλτε φωτιά και... Yeah. Άλλη, γιατί δεν το βγαλες. Περίμενα τελειώσει που είναι πιο μετά. Το πιο μετά και πως βάλει έτσι ρε, μαλάκα μου τα όλα. Γιατί. Το σαλονικιό το μου το βγάλες Νομίζω ναι, δεν θυμάμαι, μπορεί και όχι, μπορεί να είμαι άτιμος Έρχομαι μαλάκα στο σκάι. Έρχομαι, έλα. Πέρα, έλα, μαλάκα, έλα, έλα, στο sky, με στο sky, πήγαινε. Θα με πάει, ρε, τηλέφωνο. Να σε πάω αεροδρόμιο. Δε σε πάω πουθενά Έλα, να πάμε μαζί παρέα. Πάω, καφέ ρε, μαλάκα, όποτε Πάμε μαζί και όπου βγει. Α, α, α, α, α, Αυτό είναι τραγικό, το γιατί? Δε, ε, είναι τραγ Δεν εννοώ το δυστύχημα, το τραγούδι λέω εγώ Πάμε μαζί και όπου βγει Πάμε, πάμε ένα ταξιδάκι Α, αυτό το θυμίσχα Είπες βρε μαλάκα στο που πήρε τηλέφωνο Ότι εγώ μ' αρέσει η ροδέλα Πώς την είδες έτσι Τις αρέσει ένα. Είπε βρε μαλάκα ότι εγώ χω θεατρικά, γουστασία τρικά Δηλαδή ότι γουστάρω άντρης και τί Δεν είπα κάτι τέτοιο αλλά νομίζω Περιξινών μιλούσανε Ω Oh, Εγώ, άμα με γνωρίζεις θα καταλάβεις ότι καταρχήν από μικρό είχα φίλους γκέοι, δεν έχω κανένα θέμα. Έχεις φίλους γκέοι, ξέρεις, κατάλαβα. <συσχελίδι> Μπράβο, λοιπόν, θυμάμαι μια φορά, φίλε έβριζε η Λουκά και μόλι τη είπε να κάνουμε μαζί εκπομπή, αμέσω μαλάκωσε. Ναι, ναι. Μια ψώνια. Λοιπόν, κάντε πάλι. Όχι, μην το βάλει την Παρασκευή η παραγγελία, θέλω να το κάνει. Άμα σε τηλέφωνο, κάνω τέτοια παραγγελία τώρα. Αν μα σε τηλέφωνο, Ωραία. την ώρα που θα τη σεβρίζει και θα σου πει, έτσι πε, άρχισε να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Να γουστάρουμε Ο... οι τρει μαζί και μαζί με, και με το τίμιο πε την Πέμπτη. Κοντά 3 δισεκατομμύρια κάνει ο 13ο και ο 14ο μισθό. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Έστω αυτόν τον Υπουργό, ότι αν δει μια καρτέλα ενσύμων, μέχρι το 2010 οι εργαζόμενοι πληρώνανε 13ο και 14ο. Πληρώνανε ένσημα. Δεν έχει δει ποτέ καρτέλα εργαζόμενο, ο καραγκιό. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Ναι, α πει κάποιο που έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να δείξει την καρτέλα Να δει τι γράφει. Λεώνει ένσημα. 13ο, 14ο μέχρι το 10.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 Εγώ κάθε μέρα το λέω αυτό εκεί που είμαι. Ναι, εντάξει. Εγώ του το λέω απέναντί του. Mm. Όχι τώρα. Μmm, mm, καλό όταν κάνει αυτό το. Μmm, είσαι πολύ γλυκούλοι. Γλυκο. Το ξέρω εμεί και τι γλυκά. <laughs> Γιατί είναι αυτέ ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν τη ζωή του με τον Τούρκο. Δεν μπορεί να σε δουν. Εγώ με τι ψυχολογία να πάει να πολεμήσει αν δεν βρει. Στα λόγια μου έρχεσαι. Και εμεί όταν πάμε και βρει με του μπάτσου, με τι ψυχολογία θα πάμε και πέρα να του αντιμετωπίσουμε. Με την ψυχολογία που του πρέπει, του γουρουνιού. Ξέρει, έρχεται ο άλλο ένοπλο. Εσύ τι τί, yeah. έχει, τίποτα. Λε τα συνδ Πώ πρέπει να φτιάξει ψυχολογία. Το δίκαιο με το μέρο εκείνη στιγμή, αυτό είναι το όπλο. Ναι, ναι, αυτό έχω με το μέρο μου. Ε, εγώ θέλω να σου πω. Έχω το όπλο, θε να δει το όπλο. Τόσο καιρό προσπαθώ, αλλά δεν αρμήσει. Αλλά τίποτα. ναι, φίφανε. Είμαι και με κόσμο τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Πιστολίνω, πιστολή. Δεν μπορώ να μιλήσω σαν το. Είμαι σε νοσοκομείο τώρα. Τι έπαθε. Τίποτα, είναι ένα φίλο μου, θα βάλει βήματοδότη. Αλλά έχει πάει ένα γυροκομίσει καναπαύνο να σου γράψει τίποτα, είμαι σίγουρο. Αυτό πώ το βάζει, όχι ακόμα. Είμαστε κομμουνιστές εμείς δεν θέλουμε τέτοια Λοιπόν άκου να δεις να σε ρωτήσω κάτι Γιατί θα έχετε βάλει με τη ζωή Συγγνώμη κομμουνίστρια είσαι Εγώ είμαι ναι αλλά θα πω την ερώτηση Είσαι κομμουνίστρια μαζί με το κο ή χωρίς το κο <χω> Μα τόσο αστεία σήμερα που σου βγαίνουν όλα εύκολα, έτσι. Ιδέε. <χω> τώρα που είσαι στο νοσοκομείο και σε δύσκολη θέση. Σε αυτό που δεν μπορώ να απαντήσω, είσαι άνετο. Ο. Θέλω να σου κάνω την ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Ναι, για δόση. Θα προτιμούσε η ζωή να μην ήταν στη Βουλή. Θα προτιμούσε μια Βουλή χωρί ζωή. Δεν θα ήταν Βουλή χωρί ζωή. Η, η, η ζωή δίνει ζωή. ζωή. Με αγάπη. Ερώτηση του ενό εκατομμυρίου αυτού που σου κάνω. Να τη βάλω και σε άνετο. Ζωή, παντού ίδι. ζωή. Πέντε ζωέ να είχαμε. Εφτά, τι γάτε. 7 ζωέ, 7... αυτή θα την ήθελε στη βουλή μέσα ή όχι. 7 ζωέ, yeah. θα λέει, Ναι, δεν ακούω. Ούτε εγώ. Η ψάλτη. Ζωές, το σώμα σου το στα Με αγάπη.